Αγαπητοί μου πατέρας, κύριε βουλευτά, αδελφή μου αγαπητή, και πάλι συγκεντρωθήκαμε στον ιερό αυτό χώρο όπου ο γιασμένος πατήρ Γεράσιος Παρασκευόπουλος έζησε, εκήρυξε, έδρασε, αγάπησε τους ανθρώπους, δημιούργησε ένα έργο πνευματικό και όχι μόνο βέβαια στον χώρο αυτό, αλλά εντάφτα ετάφη και η πατραϊκή γη στων χώρων αυτών καλύπτει το σεπτό σκηνομά του. Έχουν περάσει 43 ολόκληρα χρόνια από τότε που ο Τρισμακάριος Γέροντας άφησε την ψυχή Του να φτερουγήσει στην αγκαλιά Του Θεού. Και εμείς, κατά ιερό και καθήκον πράττοντες, τελέσαμε το ιερό Του μνημόσυνο. πριν από λίγο τελέσαμε τον Εσπερινό, εις το τη αγία της Αγίας ο Παρασκευής και Τρισάγιο επί του τάφου Του και παρακαλέσαμε να πρεσβεύεις στο Θεό ως παρισίαν έχον προς Αυτόν να έχουμε την ευχή Του, να έχουμε την ευλογία Του για να πορευόμαστε κι εμεί, η τοπική Εκκλησία κλήρως και λαός εις νομάς τυρίου. Πριν από λίγο καιρό είχαμε μια άλλη θαυμαστή ευκαιρία. Ο Μιλόν, πολύ κληρικοί και πολύ λαϊκή από την τοπική μας Εκκλησία, την Αποστορική Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, να μεταβούμε εις τον τόπο της καταγωγής του, εις την γρανίτσα της Γορτινίας, τη σημερινή νυμφασία, όπως το Ναό της Παναγίας Τριάδος, τελέσαμε την Θεία Λειτουργία ενώ ήταν παρόντε και ιάρχοντες της περιοχής εκείνης του νομού Αρκαδίας, της πόλεως της Τρυπόλεως, της Βιτίνης και των άλλων δήμων της περιοχής και μέσα σε ένα κλίμα συγκινησιακά φορτισμένο αναπέμψαμε δεήσεις προς τον Πανικτήρ Μονακήριό μας και εμνήστημεν του Αγίου Γέροντο Εμνήσθημεν της Αγίας Διωτής και Πολιτείας Του και συνεχεία επορεύθημεν εις των τόπων όπου ήτο η πτωχική πατρική Του οικεία και όπου σήμερα υπάρχουν μόνο ερήμπια και ένα μικρό προσκυνητάρι και εις τον τόπον εκείνων όπως εσείς που ήσασταν εκεί γνωρίζετε απεφασίσαμε με τον Άγιο Γόρτινος μαζί και τον νομάρχη Αρκαδίας αλλά και την δική σας, θα έλεγα, πνευματική συνεισφορά και όποια άλλη, να ανεγύρωμε έναν αίδριον για να υπάρχει εκεί ως μαρτυρία και μαρτύριον της θαυμαστής και αγίας ζωής του Αγίου Γέροντος, ο οποίος ξεκίνησε από τον τόπο εκείνον και έφτασε εδώ, για να οδηγήσει τα λογικά πρόβατα του Κυρίου, Η Στα σαβλά αυτού. Επειδή το χαριτωμένος άνθρωπος, επειδή το δοχείο της χάριτος του Θεού, δοχείων υγιασμένων, δοχείων του Αγίου Πνεύματος, επέλεξα σήμερα, επειδή πέρσι είχαμε κάνει λεπτομερή αναφορά στην ζωή του, επέλεξα σήμερα να μιλήσω για την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του ανθρώπου πώς ο άνθρωπος γίνεται δοχείον της χάριτος του Θεού, πώς με απλά λόγια γίνεται χαριτωμένος άνθρωπος και θα χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό μας εις την πνευματική μας αυτήν οδόν και την ομιλία τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, ο οποίος μιλάει πολύ βαθιά πνευματικά έχοντας την έλαμψη και τον φωτισμό του παρακλήτου. Ζούμε αδελφοί μου μέσα σε μια εποχή που δεν αγαπάει την πνευματική ζωή και εκείνοι οι οποίοι ζουν πνευματικά αγωνίζονται με όλη τη δύναμη της ψυχής τους να ξεπεράσουν πρώτον τον εαυτό τους, δεύτερον τον κόσμο της φθοράς και της αμαρτίας και τρίτον να ξεφύγουν από τις παγίδε του διαβόλου. Το ίδιο έκαναν μέσα στο διάβα των εποχών όλοι οι άνθρωποι του Θεού. «Εν τη ζωή του Πατρός Γερβασίου, πώς ξεκίνησε από τη Γρανίτσα, φτωχό παιδί, πώς πέρασε μέσα από πολλές δυσκολίες, ακόμα και από ανθρώπους που ζούσαν μέσα στον εκκλησιαστικών χώρων. αλλά πώς αυτόν τον αναζητητή της Θείας Χάριτος, που με όλη τη δύναμη της ψυχής του επόθησε την Άνω Ιερουσαλήμ, τον εβοήθησε ο κύριο για να φτάσει εκεί που ο ίδιος επόφησε και που ήταν το θέλημα του Θεού. Η ζωή του Πατρός Γερβασίου μας βεβαιώνει και μας δηλώνει ότι είναι μια αναγκαιότητα η παρουσία του Αγίου Πνεύματος εις ζωή του ανθρώπου. Ο Άγιος Σιμεών που προανέφερα προηγουμένως ο νέος θεολόγος Λέγει πάνω σε αυτό το θέμα τα εξής, δεν θα σας διαβάζω τα κείμενα του Αγίου Σημεών εκ του πρωτοτύπου, αλλά θα τα λέγω μεταφρασμένα για να μην σας κουράσω. Είναι αδύνατο, λέγει ο άνθρωπος, να ζει ολοκληρωμένος, να σκέπτεται και να ενεργεί σωστά, χωρίς την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος και λέγει ότι ο πρωτόπλαστος άνθρωπος ζούσε πανευτυχής μέσα στον Παράδεισο, γιατί ήταν ενωμένο με το Πνεύμα του άγιο. Όταν όμως έκανε ως όλοι γνωρίζομεν κακή χρήση της ελευθερίας, όταν παρεύει την εντολή του Θεού, τότε εστερήθη της χάρητος αυτού, εστερήθη της χάρητος του Παναγίου Πνεύματος και κατήν λέγει ο Άγιος Σημεώνου, κατήντισε ο άνθρωπος, ο αποστασιοποιημένος πλέον από το Θεό, ο άνθρωπος που έκανε κακή χρήση της ελευθερίας, δυστυχής και τρισάθλιος. Η απουσία του Αγίου Πνεύματος από τη ζωή γεμίζει το είναι μας, αλλά και τον έξω κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, γιατί εμείς λέγουμε αιτία αυτής Τη καταστάσεω με σκοτάδι. Εμείς δηλαδή δημιουργούμε ένα σκοτάδι μέσα μας και έξω από μας και ζούμε μέσα σε αυτήν την ζωφερά κατάσταση, γιατί όταν είσαι μακριά από το Θεό, γύρω σου όλα είναι σκοτεινά. <κυρίζει> Δεύτερον, η απουσία του Αγίου Πνεύματος κάνει ανίκανο τον άνθρωπο λέγιο Άγιο Σημεών να τηρήσει τις εντολές του Θεού και χρησιμοποιεί ένα πολύ απλό και ωραίο παράδειγμα. Όπως είναι αδύνατον να σταθεί και να υπάρξει το σπίτι χωρίς το θεμέλιο, έτσι και η ψυχή είναι αδύνατον να δείξει πολιτείαν θεάριστον, αν δεν βαρθεί σε αυτήν ως αν θεμέλιον η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, η νηστεία, η αγρυπνία, η κακοπάθεια, τα δάκρυα, η προσευχή και αυτό το μαρτύριο στη ζωή του πιστού είναι τίποτα χωρί την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ενθυμίστε παρεά, στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, πολλοί έβλεπαν τους χριστιανούς που οδηγούν το ιστομαρτύριον και έλεγαν «Α, να πάω κι εγώ να μπω ιστομαρτύριον» Αυτό οι πατέρες τον έναι εις μαρτύριων και δεν κατέτασαν τους ανθρώπους αυτούς εις τους μάρτυρας, διότι έμπαιναν μέσα στο το μαρτύριο από ιδιωτέλεια. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, ότι αν δεν έχει μέσα σου όλη αυτή την πνευματική προσπάθεια, τα δάκρυα και την προσευχή και των πόθων του Θεού, «Τότε και το μαρτύριο στη ζωή σου δεν είναι τίποτα, διότι εκείνοι που αρνήθηκαν τον Χριστό ύστερα από πολλά βάσανα, τον αρνήθηκαν με το να ήσαν χωρίς αυτήν την χάρη». Και παρακάτω λέγει «Καθώς ο Χαλκεύς δείχνει με διαμέσου των εργαλείων του την τέχνην την χαλκευτικήν, χωρίς δε την ενέργεια του πυρός θα ήταν η τέχνη του τίποτα» Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, χωρίς την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος ό,τι και να κάνει, δεν θα κάνει τίποτα. Δηλαδή ο σίδηρουργός, όσο και να χτυπάει το σίδερο, όσο καλός τεχνίτης και να είναι, αν δεν το βάλει στη φωτιά, αν δεν υπάρξει η φωτιά η οποία θα του δώσει την ευκαιρία, αφού πυρωθεί το σίδερο για να το χτυπήσει και να του δώσει σχήμα, Έτσι ακριβώς είναι και ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος λέγει ότι αγωνίζομαι αλλά δεν έχει την χάρη του παρακλήτου. Και συνεχίζει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. «Η απουσία του Αγίου Πνεύματος οδηγεί στον ψυχικό θάνατο. Όταν λέγει η χάρη του Αγίου Πνεύματος χωριστεί από την ψυχή», τότε παραλύονται και διαφθύρονται όλα τα νοήματα και τα διανοήματά της. Όσο είναι δυνατό να σταθεί συναρμοσμένος στην τάξη του το ανθρώπινο σώμα, άλλο τόσο είναι δυνατό να σταθεί και η ψυχή του ανθρώπου εις τους λογικούς χαρακτήρες της, χωρίς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, χωρίς χάρη η ψυχή αποθνήσκη δηλαδή απομακρύνεται από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός και ζει την κόλασή διότι το Πνεύμα το Άγιο είναι η ψυχή της ψυχής μας, λέγει ο Άγιος του Θεού. Αλλά τώρα έρχεται να μας μιλήσει για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και τα αγαθά εξ αυτής της παρουσίας. Λέγει λοιπόν ότι το Πανάγιον Πνεύμα Ενδόσιμων επενεργεί Ω φω αποκαλυπτικό, σαν φως με κάθε γαλήνη και χαρά, το οποίο φω είναι προήμιον το του αιωνίου και πρώτου φωτός και έραμψη και ακτή τη αιωνίου μακαριότητο. Τότε καθαρίζονται οι οφθαλμίτις τη καρδία και βλέπουν εκείνο το οποίο είναι γεγραμμένο ει του μακαρισμού. Τότε βλέπει η ψυχή ως εις και τα παραμικρά τη φάλματα τα βλέπει και έρχεται εις τα ταπείνωσιν και αριώνεται ο όλος άνθρωπος και γνωρίζει τον Θεόν, είναι αυτό που λέγομαι η καλή αλλίωση του Θεού και γνωρίζεται πρώτον αυτός από τον Θεόν, αποκτά καινούργια μάτια, πνευματικά μάτια και δεν βλέπει απλώς ως άνθρωπος, δηλαδή τα αισθητά αισθητό, αλλά πρέπει τα αισθητά και σωματικά πνευματικός. Και δεύτερον, λέγει ο Άγιος Σιμεών το πνεύμα του Άγιον έρχεται εντός ημών ως δύναμη αναπλαστική. Δεν είναι τυχαία η ονομασία, θα έλεγα, της σχολής με το όνομα αυτό. Ο αίδημος Πατήρ Γερβάσιος, Εγνώριζε αυτή την ανακαινιστική οπωσδήποτε χάρη του παρακλήτου, την αναπλαστική δύναμη της χάρη του Θεού. Και γι' αυτό ονόμασε την σχολή αυτήν και έτσι ονομάζεται μέχρι σήμερα και θα ονομάζεται αναπλαστική σχολή γιατί αναπλάθει τον άνθρωπον, τον ανακαινίζει και τον ανεβάζει πνευματικά. αυτό εξάρου είναι ο σκοπός και τη Αυτό είναι ο σκοπός της Ιεράς Διδασκαλίας, ουχεί μόνον εις την σχολή αυτήν, αλλά γενικώ μέσα εις την Εκκλησία. Ο Άγιος Σημεών λέγει ότι η παρουσία εντός ημών του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται μέσα από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Αυτό που λέμε, αδερφοί μου, ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Οι άνθρωποι σήμερα αυτό δεν το έχουν πολύ κατανοήσει. Ζουν έξω από την μυστηριακή ζωή τη Εκκλησίας και αυτό πρέπει να μα απασχολήσει. Ζούμε πολλέ φορέ μια κατάσταση η οποία είναι μάλλον προτεσταντικού τύπου χριστιανισμό και όχι Ορθοδοξία. Γιατί όταν κάποιο ούτε εξομολογείται, ούτε κοινωνεί, θα τα δούμε παρακάτω αυτά και λέγει ότι είμαι μέρο τη Εκκλησία τότε πώς να το εξηγήσεις αυτό, είναι μέρο της Εκκλησίας κάποιος που δεν ζει μυστηριακή ζωή, ή μήπως και όλες τις εκδηλώσεις της Εκκλησίας και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας τα έχουμε αναγάγει οι στερετέ κοσμικού τύπου. Αλήθεια, έχετε πάει σε γάμο πολλές φορές και σε βαπτίσματα. Πολλές φορές έρχομαι κι εγώ εις δύσκολων θέση μάλιστα προημερώνει σε ένα γάμο, είπα σταματήστε αμέσως, διότι εδώ γίνεται κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Είναι μυστήριο. Και άλλες φορές έχω είπε παρόμοιες παρακλήσεις, ώστε οι άνθρωποι να κατανοήσουν ότι τα μυστήρια δεν είναι φορκλορικές τελετές, αλλά είναι οι τελετές, οι θεοδίδακτες και οι θεοπαράδοτες, μέσω από τι οποίε έχουμε την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, Είναι απαραίτητη η συμμετοχή μας, η ουσιαστική συμμετοχή μας, η ολοκάρδια, η αποψυχή συμμετοχή μας στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Ο Πατήρ Γερβάσιος είσαι αυτό, το πολύ αυστηρός. Πρωιμερών είχα επισκεφθεί τον Άγιο Πρωινίδας. Μου έλεγε η αδελφή του, η οποία είναι γνωστή σε εσάς ότι Ο πατήρ Γερβάσιος είχε μια αυστηρότητα πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά και όταν μιλούσε, μιλούσε αυστηρά. Και μου έλεγε πως η μητέρα του Αγίου Πρώην Ήδρας γνώρισε τον πατέρα Γερβάσιο. Αξίζει τον κόπο να σας πω αυτή την ιστορία. Είναι πολύ χαριτωμένη μεν και πολύ διδακτική. Περνούσε έξω από τον Άγιο Δημήτριο Πατρόν και είδε πολύ κόσμο. Και νόμισε ότι γίνεται γάμος. Και λέει ας πάω να δω την ύφη και να πάρω και Νομίζω ο Πατήρ Παναγιώτης την ξέρει την ιστορία. Μπήκε λοιπόν μέσα και είδε έναν παππούλη ο οποίος μιλούσε νευρικά και λέγει αυτός μαλώνει. Γιατί άραγε να μιλάει τόσο αυστηρά. Αλλά παρέμεινε στο τέλος και αυτός τη φώναξε και της είπε να κουβεντιάσουμε. Ε αυτό ήταν, μου έλεγε η αδελφή του Αγίου πρώην ίδρας, η Ευθυμία. Αυτό ήταν. Από εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς να λέγει κάθε μέρα πολλές φορές το όνομα του πατρός Γερμασίου, αλλά και χωρίς να πηγαίνει στα κηρύγματά του. Και τις έλεγε αστιευόμενος ο άντρας της. Αυτή ήταν η δυστυχισμένη μέρα που με παρατάς από το σπίτι και πάει συνέχεια στον πατέρα Γερβάσιο. Αστιευόμενος μένε εκείνο και αργότερα ο Άγιο Πρώην ίδρας, Ε, μαθήτευσε κοντά του πνευματικό του παιδί και εξελίχθη εις τον εκλεκτών αρχιερέα της Εκκλησίας του Χριστού, τον οποίον απολουμβάνομαι μέχρι σήμερα. Βλέπετε λοιπόν πως οι άνθρωποι του Θεού δεν έκαναν συμβιβασμούς στη ζωή τους. Έλεγαν αυτό είναι η αλήθεια και αυτό πρέπει να κάνεις, όχι ίξις αφήξεις, ξέρεις ναι μεν δεν πειράζει. Αυτό δεν ισχύει μέσα στην Εκκλησία, τα πνευματικά πράγματα Είναι πολύ σοβαρά και δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά. Ξέρεις η εκκλησία πάτερ λένε πολύ έχει και την οικονομία. Ναι αλλά άμα κάνουμε συνέχεια-συνέχεια οικονομία τότε δεν θα μείνει τίποτε. Οι πατέρες της εκκλησίας λένε το 100% μιλάνε αυστηρά για την πνευματική ζωή. Λένε αυτό είναι αμαρτία. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμού με τη συνείδησή μας. Έρχεται μένει η οικονομία για να καλύψει κάπως τα πράγματα και να απαλύνει τον πόνο. Λένε πολλοί άνθρωποι, μα γιατί οι κανόνες είναι τόσο αυστηροί. Μα έτσι πρέπει να είναι, γιατί αν δεν ήταν αυστηροί, αν ήταν 50% αυστηροί και 50% όχι, τότε φανταστείτε ότι η οικονομία θα ήταν σε τέτοιο σημείο που ο καθένας θα έκανε ό,τι θα ήθελε και δεν θα μπορούσαμε να συμμαζέψουμε πνευματικά την κατάσταση. Γι' αυτό και ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, μιλάει με αυστηρότητα πάνω σε αυτό το θέμα και λέγει «Αγωνιστείτε για δύο πράγματα. Πρώτον, για να αποκτήσετε μέσα από τα μυστήρια τη χάρη του Θεού και δεύτερον, για να τη διατηρήσετε». Και ξέρετε, Ο κόσμος λέγει και πολύ σωστά. Είναι εύκολο να αποκτήσεις κάτι, αλλά είναι δύσκολο το να το διατηρήσεις. Χρειάζεται πολύ αγώνα, χρειάζεται πολλής κόκος για να διατηρήσουμε την χάρη του Θεού. Και ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο, μέσα από το οποίο μας μιλάει ο Άγιος Σημεών, για το πώ μπορούμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, την Χάρη του Θεού. Πρώτον λέγει με την ορθή πίστη, πρέπει να εξεύρωμεν μας παραγγέλλει, ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος έρχεται σε κάθε έναν που πιστεύει στον Ιησούν Χριστόν. Διότι εάν ερχόταν μόνο για τα καλά μας έργα και όχι για την πίστη μας, Θα ήταν απλώς μια πληρωμή των έργων μας και δεν θα είχε καμιά αξία. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πραγματικά τι πιστεύουμε και γι' αυτό πρέπει να μαθητεύομαι ιστο ιερών σχολείων, το ιερών Διδασκαλείο της Εκκλησίας. Ο πατήρ Γερβάσιος μιλούσε για αυτή τη διδασκαλία και την αναγκαιότητα της κατηχήσεως. Ο λαός μας, αδερφοί μου, εν πολύ σήμερα είναι ακατήχητος. Μην κοιτάτε εμείς που είμαστε εδώ τώρα και γνωρίζομαι, θέλω να πιστεύω τι πιστεύομαι. Αλλά αν ερωτήσεις ανθρώπου, και μάλιστα ανθρώπου της νέας γενιάς, πείτε μας περί της Αγίας Τριάδος κάποια πράγματα, πείτε μας για τα μυστήρια της Εκκλησίας πόσα είναι, Πείτε μας για τις διαφορές μας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αν θέλετε ή με τα άλλα δόγματα και πιστεύματα, κανείς δεν ξέρει τίποτε. Έλεγα και στους ιερείς μας σε μια ιερατική σύναξη, ερώτησαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα έλεγα ότι είναι μέσα στην την Εκκλησία, ότι ζει μέσα στην την Εκκλησία. Τι είναι οι Πεντηκοστιανοί. Και ξέρετε τι απήντησε, είναι κάποιοι καλοί χριστιανοί όπως είναι αυτοί της αδερφότητος της ζωής ή της αδερφότητος του σωτήρως. Φανταστείτε λοιπόν παχιλή άγνοια για το τι είναι μία αίρεσης. Κατατάσσομαι στις ιεραποστολικές αδελφότητε μια ομάδα ανθρώπων ερετικών. Φανταστείτε, λοιπόν, πόση άγνοια έχει ο κόσμος μας. Τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι το δεύτερον μέσον λέγει ο Άγιος Σιμεών, αφού διδαχθόμεν πρώτα τη αλήθειες, για να λάβουμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι γνωστόνιση μας, διότι μετά την κατήχησιν οδηγείται ο άνθρωπος στο βάπτισμα. Ο Πατήρ Γερβάσιος για αυτή την αναγκαιότητα της εισόδου των ανθρώπων στο σώμα του Χριστού δια του Αγίου Βαπτίσματος και μάλιστα για τον Ιππιοβαπτισμό. Σήμερα λένε πολλοί, θα το έχετε και εσείς ακούσει σε διάφορες συζητήσει. γιατί να βαπτίζετε το παιδί μικρό, γιατί να μην το αφήσουμε να μεγαλώσει το παιδί, ώστε να μάθει μόνο του κάποια πράγματα και να ακολουθήσει την θρησκεία που θέλει. Δεν ζούμε σε μια ιδωλολατρική κοινωνία αδελφοί μου τότε που οι Απόστολοι του Χριστού τον οποίον την Ιερά Μνήμη γιορτάζομαι σήμερα εδίδασκαν, δίδασκαν σε έναν κόσμο που δεν γνώριζε την αλήθεια όπως πάνε σήμερα οι Ιεραπόστολοι στην Αφρική και βέβαια όταν πάει κάποιος να κηρύξει σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την αλήθεια, εκεί θα βαπτιστούν μεγάλοι οι περισσότεροι διότι δεν έχουν ακούσει περί τη αληθείας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για τα άλλα δόγματα της πίστεώ μα. μας. Όπως έγινε και με την είσοδο στην Ελλάδα των ανθρώπων από την Αρβανία όταν οι σύμφωνοι Ελλάδα και ειναγκάσιμεν να τους κατηχίσομεν και να τους βαπτίσουμε. Τώρα όμως μιλάμε σε χριστιανικές οικογένειες και μου κάνει εντύπωση ότι και άνθρωποι που είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Παναγίου Πνεύματος, της Αγία Τριάδος, εκείνοι λοιπόν λέγουν ότι ναι, ας αφήσουμε το παιδί μας να μεγαλώσει. Ο πατήρ Γερβάσιος επέμενε Ότι πρέπει το παιδί να βαφτίζεται μικρό όταν προέρχεται βεβαίω από μια χριστιανική οικογένεια και έχουμε τον ανάδοχον ο οποίος αναδέχεται την ευθύνη να κατηχίσει το παιδί στις αλήθειε της πίστεως. Βέβαια όλα αυτά έχουν κάπως ξεφτίσει σήμερα. Ποιος ανάδοχος ξέρει γιατί βαφτίζει ένα παιδί. Ποιος ανάδοχος ξέρει ότι θα μου επιτρέψετε να πω βάζει θηλιά στο αιμό του με αυτό το θέμα, γιατί θα του ζητηθεί λόγος από το Θεό. Το δίδαξες αυτό το παιδί την αλήθεια της πίστεως ή του έπαιρνε στο Πάσχα μόνο παπούτσα και κουστούμι. Γίνεσαι ανάδοχος για να δείξεις το πορτοφόλι σου και για να αποκτήσεις φιλίες ή για να οδηγήσεις έναν άνθρωπο ή στον Θεόν, Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι το παιδί που γεννάται και βαπτίζεται μικρό οδηγείται στην αλήθεια και έχει την χάρη του Θεού. Ο δε Άγιος Κύριος Ιεροσορήμων παραγγέλει στις μητέρες ότι πρέπει να βαπτίζουν μικρά τα παιδιά τους στις χριστιανές μητέρες και μάλιστα λέγει ότι πρέπει να τα προσέχουν πρώτου βαπτίσματος διότι ο διάβολος πολεμάει τη χριστιανή μητέρα και το παιδί, το οποίο θα βαπτιστεί. Και μάλιστα λέγει κάτι πολύ πιο σημαντικό και συγκλονιστικό. Έβλεπε με τα ίδια του τα μάτια ο Άγιος, όταν εγένοντο οι βαπτίσεις των κατηχουμένων το Πάσχα, έβλεπε τους δαίμονες να φρύτουν έξω από το βαπτιστήριο και να χτυπιούνται διότι έχαναν ανθρώπου, έχαναν ψυχές. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο βάπτισμα, λέγει ο Άγιος Σιμεών για όσους εμόλυναν το πρώτο βάπτισμα. Μιλάει για το βάπτισμα των δακρύων, για το βάπτισμα της Μετανία, για το ιερό αυτό μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο πατήρ Γερβάσιος και σε αυτό Ήταν, θα έλεγα, άριστο πνευματικός τεχνίτης, γιατί υπηρέτησε το μυστήριο της εξομολογήσεως και γνώριζε ότι μετά το βάπτισμα χρειάζεται το αναβάπτισμα. Χρειάζεται να οδηγήσει τις ψυχές εκεί από που έφυγαν, γιατί μετά το βάπτισμά μας, μεγαλώνοντας, ξεχνάμε κάποια πράγματα και έρχεται ο πονιός και μας λονχίζει και μας χτυπάει, και εμείς κάνουμε ορισμένες παρακορίσεις, Πόσες και πόσες ώρες, μέρες και νύχτες ο ΑΗ Δημοσγέροντας εξομολογούσε στο εξομολογητήριό του, έμεινε ως ο πνευματικό πατέρας της Πάτρας. Μακάρι να είχαμε όλοι αυτόν τον ζήλο. Ίσως λείπει αυτός ο ζήλο σήμερα. Η εξομολόγηση δεν είναι αγκαλία. Η εξομολόγηση είναι μέγα μυστήριον και για εκείνον που εξομολογεί αλλά και για εκείνον που εξομολογείται. Η εξομολόγησης δημιουργεί πνευματικών σύνδεσμων μεταξύ του εξομολόγου και του εξομολογουμένου. Είναι μοίρασμα ζωής. Έρχεται η ψυχή του εξομολογουμένου από τον εξομολογούμενον υπακούει εις αυτόν και αυτός ο πνευματικός σύνδεσμος είναι άδειπτος. Μου έλεγε κάποιο δεν ξέρω αν είναι εδώ, δεν τον εβλέπω τώρα, που ήταν πνευματικό παιδί του πατρός Γαβασίου. Τον μάλωνε πάρα πολύ. Ήταν πολύ αυστηρό μαζί του. Μάλιστα μου έλεγε σε σημεία που τον έκανε να κλαίει. Αν ήταν άλλος στη θέση του, μου έλεγε, θα έφευγε. Αλλά ήταν τέτοιος ο σύνδεσμος της ψυχής που γνώριζε η ψυχή του παιδιού αυτού τότε ότι ο, ο γέροντας, ο πατήρ Γερβάσιος, δεν τον μάλλονε γιατί δεν τον αγαπούσε, αλλά τον μάλλωνε γιατί τον αγαπούσε υπερβολικά. Και έκανε αυτήν την υπέρβαση, θα έλεγα, στον εαυτό του, γιατί δεν του πήγαινε να μαλώνει, επειδή το απλούς και άκακος, προκειμένου να καταλάβει ο άλλος τα σφάρματά του. Γι' αυτό, λοιπόν, Επειδή εχάσαμε την αυστηρότητα στην εξομολόγηση, γι' αυτό πηγαίνει ο ένα από εδώ και ο άλλο από εκεί. Και ξέρετε τι κάνουν σήμερα οι άνθρωποι. Μου έχουν πει πολλοί άνθρωποι εμένα, σε βασμιότατε δεν πάω σε αυτό το πνευματικό γιατί είναι πολύ αυστηρός, Θα μου βάλει μεγάλο κανόνα. Ναι, λέω, θα πάσω εκεί που θα σου πει αυτά που θε εσύ. Και υπάρχει και ένα χαριτωμένο ανέκδοτο. Κάτω στα μέρη τα δικά μα. Ήταν ένας παππούλης ο οποίος όταν ήταν καλά στην υγεία του, ως πνευματικός εδέχεται αρκετού. Αλλά κάποτε αρρώστησε, πήγε στο γεωκομείο και άρχισε να μην ακούει. Τότε πήγαιναν πολύ περισσότεροι. <Κι> του έκανε εντύπωση. Γιατί πηγαίνει τόσο πολύ κόσμος. Του λέγει ο τότε επίσκοπος, δεν κατάλαβε γεροντά μου, γιατί δεν ακούς τι σου λένε. Μετά ετυφλώθηκε όλας. Τότε, λοιπόν, όλη η πόλις επήγαινε εκεί και έλεγε «Μα δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο, γιατί ούτε έβλεπε, ούτε ήκουε». Θέλω να πω με αυτό ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν χάσει αυτή την έννοια της προσωπικής σχέσεως. Εδώ είναι η ταπείνωση μέσα από το μυστήριο. Να ταπεινωθείς μπροστά στον άλλον που είναι εις τύπων και τόπων Χριστού, εις τον εξομολόγο. Να σε δει να συντριβεί, να σε ακούσει, να πεις τα εσώ σου, να βγάλεις αυτά που έχεις μέσα σου για να σωθείς. Η εξομολόγησης λοιπόν είναι μυστήριον μέγα. Όσοι μολύνατε το πρώτο βάπτισμα με την παράβαση των εντολών του Θεού, μιμηθείτε λέγει ο Άγιος Σιμεών την μετάνια του Δαβίδ και όλων των Αγίων για να έρθει πάλι στην ψυχή σας η χάρη του Παναγίου Πρεύματος. Και μιλάει τώρα για τα εμπόδια στην επενέργεια της Θείας Χάριτος. Πρώτον μιλάει για την αμέλεια. Οι άνθρωποι είμαστε αμελείς λέγει και αναβάλλομαι. Δεν πειράζει, θα πάω αύριο και το αύριο γίνεται μεθαύριο και μαζεύονται πολλά. Και δεν μπορείς μετά να τα αποσύσει να αποσύσει αυτό το βάρος και μακραίνει, μακραίνει, μακραίνει ο χρόνος και ίσως φύγεις λέγει από την ζωή αυτή χωρίς να έχεις αφήσει αυτό το βάρος εις την γη και το σέρνεις στον των ουρανών και με αυτό θα παρουσιαστείς ενώπιον του Κυρίου. Δεύτερον είναι η αθυμία που παραλύει τις ψυχές μας δυνάμεις και τις ακινητοποιεί. Χρειάζεται σκληρή αγωνιστική διάθαση για να διασφαλίσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τρίτον, η υπερηφάνεια. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο διάβολος, όταν μας βάλει να αμαρτήσουμε μας κάνει εγωιστές. «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μου έθιξες την αξιοπρέπειά μου» Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο εγωισμός είναι το προνόμιο του διαβόλου και όχι το προνόμιο των ανθρώπων του Θεού. Γι' αυτό και ο αμαρτωλός άνθρωπος είναι εγωιστής και δεν δέχεται τίποτε όσο είναι η την αμαρτία, ό,τι και να του πεις. Πρέπει λοιπόν να πάθει την καλή να λύσει σιγά-σιγά και έτσι να τον φέρεις εις την οδόν του Κυρίου. Η υπερηφάνεια είναι το μέγα πρόβλημα Θα μας πει ο Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος. Και η ασπλαχνία προς τον συνάνθρωπό μας. Όταν δεν αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, όταν δεν μπαίνεις στη θέση του άλλου, σβήνει μέσα σου ο φωτισμός του Παναγίου Πρεύματος. Ο πατήρ Γερβάσιος εδίδαξε την ασπλαχνία, την αγάπη προς κάθε άνθρωπο. Την αγάπη στους μικρούς και στους μεγάλους. Ήταν ο παπάς της φτωχολογιά. Έτσι έγραφαν οι εφημερίδες της εποχής εκείνης. Έτσι έγραψαν οι εφημερίδες όταν εκοιμήθη και έφυγε για τον ουρανό. Πέθανε ο παπάς των φτωχών στην Πάτρα. Έφυγε εκείνος, έγραψαν, ο οποίος συνέδεσε την ψυχή του... Τη ζωή Του με τη ζωή των πορεμένων, των ανήμπορων και εκείνων που ζούσαν μέσα στην Ανέχεια. Πώ παραμένει όμως το Πανάγιο Πνεύμα στη ψυχή μας με την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη, λέγει ο Άγιος Σημεών και δεύτερον με την εργασία των εντολών του Θεού όπως το συμφωνητικό χαρτί που γράφεται Εάν δεν έχει υπογραφές αξιοπίστων μαρτύρων, δεν είναι η συμφωνία βέβαιη, έτσι ούτε η έλαμψη τη Θείας Χάριτος γίνεται βέβαιη και σταθερή, πριν από την εργασία των εντολών και την απάντηση των αρετών. Ό,τι είναι στα συμφωνητικά γραμμάτια οι μάρτυρες, είναι και στους πνευματικού αγαγώνες του πιστού οι αρετές. Και όπως η σκέπη κάθε σπιτιού στηρίζεται στα θεμέλια και τα θεμέλια γίνονται για να βαστάζουν τη σκέπη, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος συγκρατείται και συντηρείται διαμέσου της εργασίας των εντολών και πάλι οι πράξις των εντολών μπαίνουν σαν θεμέλια της Θείας Χάριτος. Και τέλος μιλάει για την μέθεξη τη ζωής του Χριστού. Ο Θεός μας λέγει ο Άγιος Σημερών έγινε άνθρωπος δια να μεταβείς Αυτόν ως εις Θεόν, Θεός το Πνεύμα του Άγιον. Γίνεται δηλαδή ο άνθρωπος κατ' και καθ' ομοίωσιν Θεού. Γίνεται καταχάριν θεό. Θεός και νικεί μέσα εις Αυτόν το άγιο Πνεύμα και θα μείνει εις Αυτόν από τον οποίον δεν χωρίζεται πρέον με την μετοχή και κοινωνία των θείων και αρήτων μυστηρίων του Θεού. Δια τούτο παρακαλώ σας αδερφοί μου, γράφει ο Αιαιός Πατήρ, Μη θέλετε να μανθάνετε με λόγια μονάχα εκείνα τα ανεκδιήγητα αγαθά του Θεού, διότι ούτε εκείνοι που διδάσκουν περινοητών και θείων πραγμάτων ή μπορούν να δώσουν φανερές αποδείξεις και να παραστήσουν αληθώς την αλήθεια, ούτε εκείνοι όπου τα ακούουν μπορούν να μάθουν από τους λόγους τους μονάχα την ακρίβεια των λεγωμένων. Αλλά είναι ανάγκη να αγωνιστούμε με κόπους και πόνους πολλούς, για να έρθουμε στην θεωρία αυτών και να τα κατα... καταλάβουμε με την πράξη και την δοκιμή, Και τότε θα διδαχθούμε και θα φωτιστούμε και τότε θα δοξαστεί εντός ημών ο Θεός. Και καταλήγει με μία προσευχήν. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, έχει γράψει πολύ ωραία κείμενα. Αυτά τα κείμενα που διαβάζουμε εις την Θείαν και Ιεράν Μετάλληψην, που είναι συγκλονιστικά ποιήματα. Ένα τέτοιο κείμενο συγκλονιστικό, προσευχητικό, βγαρμένο μέσα από την Αγία Ψυχή Του, είναι αυτό που θα σας διαβάσω και με αυτό θα κλείσω και εγώ την ομιλία μου. Ερθέ το φως το αληθινόν. Ερθέ ο ακατονόμαστος εισαυρός. Ερθέ η αΐδιος αγαρίασης. Ερθέ πάντων των μελών των σωθήνε η αληθής προσδοκία. Ερθέ ο πάντα πιόν και μετανοών και αλλιόν μόνο το βούλεσθε. Ερθέ ο επόθησε και κοθεί η ταλέπορος ψυχή μου. Ερθέ η πνοή μου. Ερθέει η ζωή μου, ερθέ η παραμυθία της ταπεινής μου ψυχής και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Αμήν. Ας έχουμε την ευχήν του πνευματοφόρου και πνευματοκήρυκος, Αηδή μου Πατρός Γερβασίου. Ο Θεός να σας ευλογεί.